Book 2 17 17 รอบบ้านสโตสปีติ এজ ইনে তো স্পীতি মাস লংখানবনী পানো হংটাই দিনুখানবান Sto píso méros tou spitíou ine énas kípos. Sto píso méros tou spitíou ine énas kípos. Meí mi thanon yí na báan. Prostá apó to spití ine énas mikrós drómos. Prostá apó Δύπλα στο σπίτι είναι βένδρα. Δύπλα στο σπίτι μου. Nam, Εδώ είναι βένδρα. Apartmenng khong di chan yu thi ni. Edo ine to spite mu. Edo ine to spite mu. Hong krua Εδώ είναι η κουζίνα και το μπάνιο. Hong nang len la Εκεί είναι το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο. Εκεί είναι το σαλονί και το υπνοδωμάτιο. Πράτου βάν πịt. Η κεντρική πόρτα είναι κλειστή. Η πόρτα রামি হং নাংলেন στο σαλόνι. Πάμε στο σαλονι Μη ဆိုφα λεκ9 ινώμตั้งอยู่ที่นั่น Εκεί είναι ένας καναπές και μια πολυθρόνα Εκεί είναι ένας καναπές και μια πολυθρόνα เชิญนั่งค่ะ Καθίστε Καθίστε คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นเอกีวริสเกเตโออิโปโลจิสติสมูเอกีวริสเกเตโออิโปโลจิสติสมูซาเตริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นเอกีวริสเกเตโตสเตเรโอโฟนิโกมูเอกีวริสเกเตโตสเตเรโอโฟนิโกมู ছুটি হই পেন মাই ইতিলেলে ওর আশি ইনে ও ইতিলে ওর